Πριν ξεκινήσουμε με τα θέματα που, έχουμε, που θέλω να σε συζητήσουμε με μία νδρουλάκη σήμερα, θέλω να σου πω ότι είμαι έξαλλη. Τα έχω πάρει που λένε λαϊκά με το Βρετανικό Μουσείο. Με το ότι δανείζουν χωρί να ξέρουμε τίποτα, τα μαθαίνουμε κατόπιν ορθή στα δικά μα γλυπτά στου mm. Ρώσου και όχι μόνο, μας απαντούν ότι θα έπρεπε να χαιρόμαστε κιόλα που δανείζουμε τα γλυπτά σα. Η Αλέγκρα τον πατάει στο λαιμό αυτόν τον Νίλ uh, Μαγκρέκορ. Του, το διευθυντή του Βρετανικού Μουσίου. Μην νοιάζει, οι φιλένε θα αναλάβουν, οι φιλέλλνε, οι μαύρο του Μαιρον θα αναλάβουν να καθαρίσουν την υπόθεση. Το Βρετανικό α... Μουσείο θα βλαστιμήσει την ώρα τη στιγμή αν δεν επιστρέψει τα Μάρμαρα. Θα έγουν τα μεγαλύτερες σαμποτά που βγαίνουν ποτέ στην ιστορία στα Μουσεία Ήδη, της Βρετανίας. Ήδη οι μαύροι Μαίρον, κατέβασαν τα φωτα για μερικά λεπτά. Έζαν για τρία λεπτά τα φωτα στο Βρετανικό Μουσίου στην Αίθουσα Έλλην, εκεί που είναι τα Μάρμα. Και είναι η αρχή μόνο. Το τι θα γίνει αν μέχρι τότε δεν έχουν επιστρέψει τα αγάλματα δηλαδή πότε, το πότε είναι Είναι η 25η Μαρτίου του 2021 είναι το ακρότατο όριο και η επέτειωση του θανάτου του Μπάιρον 19 Απριλίου του 2024 Αλλά πολύ νωρίτερα θα γίνουν όλα και έτσι θα αναγκαστούν να τα φέρουν πίσω Αλέγγρα <laughs> Μέσα στο βιβλίο Αλέγγρα <laughs> αναφέρεσε, αναφέρεσε αναλυτικά σε κάποια σημεία για τους μαύρου του Μπάιρον και βεβαίως ε, θα δώσουμε όμως σήμερα ναι. βιβλία δώρο, όχι την αλέγκρα ναι. διότι θέλω να συζητήσουμε λίγο και για την ε, τεχνική, τη δουφερούμενη τεχνική των ερμηνεών της πυθία. Και θα δώσουμε λοιπόν με αφορμή αυτό, ε, βιβλία που έχουν να κάνουν με τους Δελφούς. Ο η, τίτλος η, η είναι Δελφή. ο λέει το τίτλος, η το δελφή. κέντρο του κόσμου, ε, εκδός ψυχογιός. Εκδός ψυχογιός. Ένας αφοσιωμένου ναι. σε αυτά. Και θα δεις πώς Ας πούμε αυτά τα βιβλία να καταλάβει για την Αλέγκρα γιατί ορισμένα περιστατικά είναι κοινά. Ας πούμε οι Δελφοί που λέγονται κάστρια έπαιξαν καταλητικό ρόλο στην Επανάσταση του 21 και στα κινήματα των Φιλελλήνων. Λοιπόν. Ή το κορίκιον άνδρο θα δεις μια τρομερή παραξήγηση που υπάρχει μέσα στην Αλέγκρα με το κορίκιον άνδρο και τη μαύρη τρούπα του Οδησσία Ανδρούτσου. Το κορίκιον άνδρο είναι 800 μέτρα πάνω από τους Δελφούς σε ένα πλάτομα. Ε, οι ιστορικοί όλοι νόμιζαν ότι αυτή είναι η μαύρη τρούπα του Δησσέα Ανδρούτσενο, δεν ήτανε όπως Πόρθηκαν πολλά ψέματα γύρω από αυτό. Αλλά βέβαια, οι Δελφοί έχουν τεράστια σημασία, ε, γιατί ακόμα και σήμερα, Αγιώτα, προσπαθούμε να μιμηθούμε την τεχνική του μαντίου των Δελφών, της πυθία. Δηλαδή, οι ΗΠΑ, για παράδειγμα, την εποχή του ψυχρού πολέμου, μάζεψαν όλες τις μεγαλοφοίες, νόμπελ ε, μεγάλους εγκεφάλου και κάνανε το Rand Corporation τη μέθοδος Δελφή αυτό χρησιμοποιούσε υποτίθεται το πεντάγωνο η CIA την εποχή του ψυχρου πολέμου δηλαδή πως παίρνουν διαποφάσεις διότι η Delphi ήταν ένα γιγάντιο think tank ήταν οι ιερείες φέρανε πληροφορίες σε αυτοί που ερχόντουσαν από όλο τον κόσμο και μπορούσαν να κάνουν αυτού του φοβερού χρησμού. Είναι η τέχνη του διαφορούμενου λόγου. Όπω σε μένα η ομιλία τέχνη που χρησιμοποιείται πολύ συχνά. Ένα, και στα βιβλία του, ένα φόβο, τι επιθυμία μου λέει. Όταν λέω ότι, ε, ε ετοροχρονισμό 8 πηγών ρίσκου, και λέω ότι κάθε κόμμα στο πεδίο τη δική σου στρατηγική πρέπει να διαχειριστεί του κινδύνου, εξηγείρεται κάποιο που θέλει να πω, ζει το ή ζει το 180. Και σου λέει, μα τι είναι αυτό. σα-ίσα, δεν μπορεί να καταλάβει τεράστια συμβολή των Ελληνών. Έρχεται ο Κρίσο, πρέπει να το καταλάβει. Έρχεται ο Κρίσος και ζητάει από το μαντίον των αδελφών να του πει να κάνω πόλεμο με τους Πέρσες ή να μην κάνω. <laughs> και πρόσωπος απαντά. Λέει αν ο Κρίσος περάσει τον ποταμό άλλη ένα μεγάλο βασίλειο θα καταστραφεί. Και λέει ο Ιωρόδοτος, ο Ηλίθιος δεν έκανε ας πούμε ανάλυση των πιθανών δρόμων των σενάριων και σου λέει ένα μεγάλο βασίλειο θα καταστραφεί, λέει δεν καταστραφούν οι Πέρσες. Ενώ καταστράφηκε το δικό του. Δεν έβαλε με το μυαλό του ότι αυτό που θα, θα καταστραφεί ναι, είναι ο ναι, κρίσος δεν, είναι. δεν του λέει κάνε το ένα ή κάνε το άλλο. Σε εισάγει πού? Σε αυτό που λέμε σενάριακή σκέψη, που προσπαθώ μάτια τα τελευταία 15 χρόνια να εισάγω την πολιτική τη ζωή τη Ελλάδα. Δηλαδή, στο ο καθένα στη στρατηγή του πρέπει να έχει σενάριο Α, Β, Γ και μισό. Και ταυτόχρονα να κάνει αξιολόγηση και διαχείριση των πιθανών κινδύνων. Ακούει ο άλλο στη λέξη κινδύνων, σου λέει Άρα θα ψηφίσει πρόεδρο ή δεν θα ψηφίσει, ή θα κάνει. Δηλαδή, από την πόλη έρχομαι και στην κορφή Κανέλα. Δεν ξέρω αν με κατάλαβες. Αυτό το πολιτικό σύστημα σήμερα. Και πάνε οι Αθηναίοι στου δελφού και του λένε Τι να κάνουμε που έρχονται οι Πέρσε. <laughs> Λέει να κάνετε ξύλινα τείχη. Πρόσεχε. Ξύλινα τείχη. Αν το πάρει κανεί στην κυριολεκσία, δεν κάνει ξύλινα τείχη. Και λέω Θεμή θα κλείσω. Όχι. Είναι οι Τρίρι, οι Λύθιοι. Πρέπει να κάνετε στόλο για να τσαγίσουμε του Πέρσε. Ε? Άρα λοιπόν να σε αναγκάζει να σκεφτεί Αυτή είναι η μεγαλοφία των Ελλήνων. Δεν σου λέει μασημαίνει τροφή την αιώνια αλήθεια, το δόγμα. Ε! Σου λέει μπροστά σου φίλε: Έχει πιθανού δρόμου. Έχει ένα φάσμα δυνατοτήτων. Ένα φάσμα πιθανοτήτων. Απάντησε, σκέψου. Βάλτε το τσερβέλο σου το άτιμο να βάλει λίγο μυαλό. Και λυπάμαι που ακόμα και σήμερα, μετά από μια μεγάλη καταστροφή, η πολιτική ζωή είναι νεάτερνταλ. Γι' αυτό δεν τη γλιτώνουμε, σα το λέω εγώ. Μονάζιγα είμαστε οι χαμένοι. Νεάτερνταλ. Κυρολεκτικά δεν θέλω τώρα είναι η μέρα για τον Γινικό Λόγο, ο ψεζε Χρόνια πολλά. Ναι. χρόνια <laughs> πολλά στον Νικόλα μου, κάνω, και ο Άγιος Νικόλας και ο, και ο Νικόλας, ο Νικόλας. Ε, λοιπόν, τι να κάνω μετά τι πρέπει να μας μαγειρέψει κάτι για το <laughs> θα μας μαγειρέψει <laughs> οπωσδήποτε και για τον Νικόλα σήμερα λοιπόν, συνταγή στο τέλος δεν εγώ, συζητείτε εγώ που λες επειδή είχα δει και πριν να κουραντές που πέρανε όταν είναι έτσι τα πράγματα ζόρικα επιστρέφω πάντα στον οίκο του πατρός μου δηλαδή στο λαό και κάνω πεζοδρόμιο Μισό λεπτό. το email. Αυτό θα διαβάσω τώρα γιατί οι ακροατέ ναι. μα δεν το ξέρουν. Σε είδαν να κάνει πεζοδρόμιο. Μπρο. Αναφέρει ένα ακροατή, δεν θα πω το όνομά του. Δεν θέλει και ο ίδιο γι' αυτό. Ναι. Ε, στα, δυτικά ναι. ε, στα δυτικά προάστια. Καταρχήν όταν το είδαν, τι εννοεί πεζοδρόμιο. Ναι. Περπατούσε λοιπόν, πήρε στις γειτονιέ. Κανονικά. Και σταματώ κάθε για ένα λεπτό και τρώγω ένα τέταρτο κάθε μισό λεπτό. Τι είδου και διαπίστωσε. Ρε παιδί μου, καταρχήν πήγα να ελέγξω αποτελέσματα αυτό που λέμε τη κοινωνική αλληλεγγύη μέσα σε αυτή την κρίση. Κάθε χρόνο το κάνω αυτό πριν τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, για παράδειγμα, θέλω να σε πάω να πάρει το χαριτάτο να δείτε να σε πάω στο ανταλλακτήριο των Αγίων Αναργύρων και Καματερού. Κοινωνικό ανταλλακτήριο. Δηλαδή, ρε παιδί μου σου περισσεύουν ρούχα ή ναι, αντικείμενα ναι, ναι. τα πα εκεί και παίρνει κάτι άλλο που σου χρειάζεται. Ε? Όπω εγώ, για να σου πω τώρα κάτι. Δηλαδή, έχει ο άλλο ένα παιδί, πέντε χρονών. Αλλά το παιδί μεγαλώνει, θέλει μεγαλύτερα ρούχα. Πάει τα, τα ρούχα των πέντε χρονών. Αν είναι λίγο καλά και στέκονται και παίρνει άλλα. Όπω εγώ, μέχρι τα 27 μου χρόνια, δεν είχα αγοράσει ποτέ μου σακάκι και μπλούζα. Δηλαδή είχα ένα ξάδρεφο, ο οποίο έγινε και δήμαρχο, θα ο Αγίου Νικολάου, ο ένα έβαζε τα ρούχα του λουνού, Δεν ξέρω με καταλαβαίνει. Ναι, Αυτό ναι, το ναι. κάνουμε σε κοινωνικό επίπεδο. Ναι. Ανταλλακτήριο. Όπω εγώ θα του πω χίλια βιβλία, ας πούμε. Δίνουμε και παίρνουμε. Ή να σε πάω στο λαχανότυπο των ανέργων. Καματερό Άγια Νάργυρη, που είναι ένα ζιγάντιο λαχανότυπο, όπου κάθε ανέργο, με κάποιον παίρνει ένα κομμάτι γη. Και καλλιεργή, του υποσχέθηκα ότι θα πάνε να του μαγειρέψω κιόλα. Με αυτά, ό,τι υπάρχει ο κήπο, τίποτα πρέπει να πάνε. Α, τέτοια συνταγή θα μας ό, σήμερα. μα δώσει. κιόλα. με ό,τι έχει ο κήπο. Ένα πατέρα μα, α δηλαδή το πώ μπορεί να φά καλά με το τίποτα, α Και βλέπει, λοιπόν, ότι ο κάθε άνερο που ήταν αισθανόταν εξεριζωμένο, μόνο, τρεπόταν να βγει από το σπίτι του στο καφενείο, δεν μπορεί να πάει, δεν έχει ένα ευρώ. Έχει πάρει τον κήπο του και έχει βάλει. Ό,τι μπορεί να φά, <laughs> το καλοκαίρι με λτζάνε, ντομάτε, μπάμια σου, Έχει. Τελείπα. Τώρα έχει βάλει μαρούλια, σκόρδα, κρεμμύδια, λάχανα, ό,τι μπορεί να διανοηθεί. Περπατώ λοιπόν και ακούω τι μου λέει ο κόσμο. Έτσι, ο ορθολογισμό που έχουμε εμεί πρέπει να πατάει στην πραγματικότητα. Πώ αισθάνεται ο κόσμο, πώ τα βιώνει ο ίδιο, και την αγανάκτησή του και τον πόνο του. Έτσι, ο καθένα με το δικό του. Με πλησιάζει ένα μάρτυρα ο Δήμαρχο των Αγίων Αργύρων ο Νίκο και μου λέει, Μήν με Μου λέει, να δει. Εγώ είχα καλή δουλειά. Έχει καταρρεύσει η οικοδομή, έχουμε πεθάνει όλα τα δυτικά, έχουν πεθάνει και είναι η οικοδομή, ε? Γιατί ο κόσμος ζούσε από την οικοδομή. Ήταν οικοδομική, Σας οικοδομική. λέγανε εδώ πέρα μπουρδε ότι πράσινη ανάπτυξη, τέτοιου λέω, εσείς, πριν το 2009. ρε η απασχόληση στην Ελλάδα είναι δεμένη 100%. -100. Δυστυχώ, ευτυχώ, έτσι είναι η πραγματικότητα με την οικοδομή. Εγώ έχω καλή δουλειά, είμαι σιδερά. Τώρα έχω τέσσερα παιδιά, πεινάνε. Τι να κάνω, μου λέει. Εκτό των άλλων, εκτό ότι πάω στο κοινωνικό παντοπολίο που βοηθάει πράγματι, διότι ο λαχανόκυπο των ανέργων το 10% τη παραγωγή του το δίνει στο κοινωνικό παντοπολίο. Πάω στο κοινωνικό φαρμακείο, πάω στο ανταλλακτήριο. Μου λέει, μήμη θα σε σοκάρω. Κλέβω. Τι λες, δεν του λέω. Ναι, κλέβω. Τι κλέβει, δεν του λέω. Μου λέει, Κλέβω, κάνω γάλα, έτσι λίγα ψηλοπράγματα μου λέει και συμπληρώνω γιατί λίγο. Πώ αφού πεινάνε τα παιδιά μου. Με ήδη τώρα περπατάω που δεν είναι την μη Μεν είδε ένα ακροατή πήρε εδώ και λέει: Ότι έχω επιχείρηση και δεν έρχονται να δουλέψουνε. Και λέω: Αρεσύ, αλήθεια, θα έφυγο να δω. Πήγα πραγματικά μια επιχείρηση που κάνει μαρμ, Δηλαδή κάνει α πούμε γλυκό από την ελιά. Ναι. Αυτός που κάνει τον κεραμικό την κάνει. Και μου λες Δεν βρίσκω εργάτε, δεν είναι αυτό, λέτε ψέματα, ανεργία. Ορίστε, ανερή δεν έρχεται κανεί να δουλέψει. Μόνο οι ξένοι ξέρω έχει και ένα δίκιο πλέον. Έχει βάση αυτό που λέει. Ναι, διότι αυτό σου λέει εγώ, θέλω οδηγό. Λέω οδηγό, αλλά αυτό κάνει όπλα τη δουλειά. Διότι και εγώ που είμαι εργοδότη, τη πλάκα εργοδότη, δουλεύω από το πρωί στι 18.00 μέχρι το βράδυ στι 11.00 και δουλεύω όλη μέρα. Και σου λέει εντάξει, είσαι οδηγό, ρε αλλά θα βάλουμε και 10 ε, καφάσια, ξέρω εγώ, μαρμελάδε πάνω. Εγώ όλοι κάνουμε όλα εδώ πέρα. Όχι, εγώ είμαι οδηγό του, λέει άλλο. Τον είδα δηλαδή, η αλήθεια έλεγε. Δεν θέλει ο άλλο. Έχουμε γίνει και λίγο αριστοκράτε ή περιμένουμε καθόμαστε. Πρέπει να αντιδράσουμε στην κρίση. Άλλο, του λέω εσύ, μου λέει πεινό Του λέω γιατί ρε, είσαι στον ΟΤΕ, έχει πάρει και φάπαξ. Μου λέει, Μήμη, το εφάπαξες το έχω κάνει. Του λέω τι, μου λέει, Το έχω θάψει. Εσύ θα σου πούνε, μου λέει και που το έχω θάψει. Πού το έχει θάψει, ρε, του λέω. Εφάπαξ το ΟΤΕ την καλή εποχή δυνατό. ήταν δυνατό. Είναι πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Μήπω τώρα πού και οι τράπεζε δίνανε φάπαξ, κλπ. Πού το έχει θάψει. Και κάνω στην έρευνα, όποιον βλέπω, του λέω, δεν πιστεύω να έχει θάψει. Λοιπόν σα πληροφορώ για να ξέρετε, όπω θα διαβάζετε στην Αλέγκρα, ότι λέει ο Καρεσκάκη. Αχ ah, κρίμα λέει, τάφαγε η γη του Ανδρούτσου τα χρυσά. Και είναι ακόμα θα μένα. Είναι ακόμα θα θα μένα. Τα έχουμε ναι, δηλαδή ναι, περίπου ναι, ναι. τώρα προσεγγίζουμε. Ή θάψανε στην Ελλάδα λύρες 4 φορέ, πρόξε. Το 21, πολλά λεφτά, τα θάψανε. Ο Ανδρούτσο, και αρχαία. Το 21. Το 40-44. Ζέρβα, άριε και λοιπά, άνθραψαν λίρε στον Εγκλέζο. Μετά έρχονται η οι, οι, οι, <laughs> οι Γκλάτιο, η επιχείρηση Γκλάντιο τη CIA, που άνθραψαν για αυτήν, λεφτά, όπλα και λοιπά. Δηλαδή, και ορισμένοι έχουν πάρει τα μηχανήματα, να ξέρει τον Παρνάσο. Όταν εγώ πήγα και έκανα τη διαδρομή, δελφή τη Θορέα, όλη αυτή την περιοχή, τα περπάτησα όλα αυτά τα μονοπαθία. Σου λέει, κάτι μυστικό έχει ο άνθρωπο. Κάτι ψάχνει, κάτι ξέρει. το Φλωράκι έχει ξέρει και σου λέει, κάτι κρύβεται. Ε, δύο Εγκλέζοι που πήγαν και ψάχναν, του βρήκαν σκοτωμένου. Αυτή είναι η υπόθεση της Αλέγκρα Μα στο βάθος Δύο Εγγλέζοι που ξερανε Τους βρήκανε σκοτωμένους Θα το δείτε μέσα στην Αλέγκρα. Του 16 του μηνό σα περιμένω να πιούμε και τη ραγή Για να τα πούμε όλα στο πολεμικό μουσείο Την τρίτη βράδυ 16 του Δεκεμβρίου Να κάνουμε μια Βιρονική ρακοποσία <laughs> <έχεις υποσχεθεί, βυρονική laughs> Λοιπόν άρα αδελφοί πυθία mm -hmm. Όποιοι παίρνουν θα πάρουν το δουλειό Τρία βιβλία 3 θα βιβλία δώσουμε. Δεν τη αυτή από τις εκδόσεις ψυχογενειών. Καλείτε στο 2.12.212.48.00 και διαδικτυακά. και 19 δεν θα η πούμε. Γιατί σκοτώσαν τον Το μένει. Κουμαν, το ναι, ένα μεγάλο λογοτέχνη. Μια Α, τραγική Α, είδηση. Τραγική είδηση. Πολύ τραγική, δηλαδή σοκάρει, δεν μπορεί να μιλήσει κανεί. Εσύ τον ήξερε, πήγαινε σε όλε τι εκδηλώσει του, όλε τι παρουσιάσει του Μέντιο. Μια στενή από απόσταση. Από κοντά και σε απόσταση. Υπήρχε ανάμεσά μα μία ευγενία από την πλευρά του. Ευγενική παγερή απόσταση αλλά με μεγάλη ευγένεια και αγάπη Είναι ταξικό το ζήτημα σε τελευταία ανάγκη να ξέρεις Αισθανόταν αστός απέναντι σε μένα, που σου λέει αυτό είναι ένας γύπτος χωριά τη. Ναι, ήταν έτσι αστός βαθύτερα έτσι. Αλλά δεν ήξερα ότι είναι τόσο ωριακή η ζωή του, Κατάλαβε, Ήξερα, εν πάση περιπτώσει, ότι ήταν ομοφιλόφιλος ότι... Αλλά ότι μπορεί να διακινδύνευε παραπάνω από το κανονικό αυτό δεν το ήξερα αν και πρέπει να κρατήσουμε πισινή, να δούμε τι ακριβώ συνέβη. Έτσι δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Έχει, έχουν μεγαλώσει από του νέου συγγραφεί, ναι. πολύ μαζί του. Πάει Η, η του αυτούς, θανάτου του και με τον τρόπο του θανάτου ναι, ναι. του ήταν. Ε... Εγώ δεν ανήκα ποτέ αυτό εξαιρετικά το ρεύμα το δικό ασχηλή. του. Αλλά το σεβόμουν βαθύτερα. Επίση αυτή τη βδομάδα αποχαιρετήσαμε και θέλω όλοι, Ολυμπιακοί, Άιξίδε, Παναθηνακοί, να αποχαιρετήσουμε ακόμα μια φορά τον Κώστα Ελληνοξυλάκη, μια μεγάλη ψυχονομία του ποδοσφαίρου, έτσι που την. Α πούμε, ένα είδο κατάθεση φόρου τιμή σε μια ρομαντική εποχή του ποδοσφαίρου. Ε, πόσε απογοητεύσει Κώστα μου είχε δώσει, του είχα πει κάποτε. Την παιδική μου ηλικία την είχε συντρίψει. Όταν, α πούμε, τον Ολυμπιακό και μεγάλε παιχταράδε όπω ήταν ο φίλο μου, η φαντή ή ο Μπέμπι του έκανε ρόμπε <laughs> μερικέ φορέ. Και όμω πόσο τον λατρεύαμε, έτσι. Πόσο λατρεύαμε, ο Κώστας ξέρει πόσο τον λατρεύαμε. Δηλαδή, ο Τάι ο Λουκανίδης, ή ο Μίμης, που είμαστε προθέ μαζί, ο Δωμάζο. Πώ δηλαδή, τι δεσμοί υπήρχανε. Μπροστά μου λέει ο υφαντή στον Κώστα το Ελληνοξυλάκι. Ε, όταν κάναμε, εγώ πήγαινα πάντα στι συναντήσει βετεράνων του Ολυμπιακού Παναθυμαϊκού. Πήγαιναν τα ωραότερα γλέδια. Όταν λέω βετεράνων, κλέγανε, ρε, θυμόντουσαν τι παλιέ ιστορίε ή τη εθνική Ελλάδα. Γιατί ούτε αυτοί παίζανε και στην εθνική, όλη ε. Και να του λέει ο υφαντή ο Ηλίας με τον οποίο πήγαμε μαζί στην κηδεία. Δηλαδή, οι Ολυμπιακοί εκπροσωπήθηκαν με τον Σάβα Παπάζουλου, τον Ηλία Υφαντή και εμένα είμαστε παρέα και πήγαμε να ετοιμήσουμε τον Ελληνοξυλάκι. Λοιπόν, και Πάντα έχεις λέγ... μεγάλη αγάπη για τον Ολυμπιακό Αλλά δεν ξεχνάς Όχι. ποτέ τους μεγάλους ποδοσφαιριστές wow, Από ποια ομάδα για να προσθέσεις Όταν είδα μπροστά μου τον Εστορίδη Τον σούρπι του Παναθαϊκού που είχα να τον δω Πριν 45 χρόνια Όταν είδε το σούρπι τον γιατρό έκλαψα μου Λέει μη με τον είδα ξαφνικά γέρον, α πούμε, δεν τα αντέχετε αυτό το πράγμα. Είτε, Παπα-Μενουήλ, πώ θα το αντέξει αυτό. Δεν πρέπει να. <laughs> ναι, αυτό είναι, αυτό χρειαζόμαστε ταυτότητε, σημαίε, όπου κι αν είμαστε. Σήμερα δεν υπάρχουν σημαίε. Είναι όλα ανακυκλώσιμα. Ξέρει ποιο είναι να παίξει το Ολυμπιακό, ποιο είναι το Παναθαϊκό. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Οι πρόεδροι παίζουν μπάλα τώρα. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εσεί τηλεφωνείτε στο 212 12, 12 4800 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία αυτά. Το ένιγμα των δελφών. Η δελφή. Ή με ε, μήνυμα SMS, 31 λεπτά κοστίζει. Στο 19400 γράφετε 9-89 και ενώ το ονοματεπώνυμό σα. Μην μ' αποπάρει με αυτό που θα σου πω, αλλά θέλω πάρα πολύ να συζητήσουμε. Να κάτσετε το τραγούδι. Το Γιάννη είναι ανυψό να ξέρει. Ο Χαρούλη. Ο Χαρούλη. Ε, η μάνα μου και η μάνα του είναι ξαδέρφια. Ταλαντούχος πολύ. Ε, από μικρό, το θυμάμαι τη Λύρα. Όπου κάνει συναυλία. Χιλιάδε άνθρωποι τον, τον αγαπάει η ναι, πολύ, πολύ Και εγώ τον αγαπώ πολύ. Είναι σεμνό παιδί και καλό παιδί. Τον ζήτησα για μια συναυλία ανάρθιτο το φθινόπωρο, είναι yeah. κλεισμένο μέχρι του χρόνου. Δεν ξέρω <laughs> και εγώ πότε. <laughs> για μια είναι συναυλία ανάρθιτο. είμαστε από το, και... το ίδιο έτσι κου... ναι, είναι αυτό, Άγιο Νικόλο είμαστε, mm -hmm. αλλά αυτό είναι μια κοινότητα μέσα στο Άγιο Νικόλο που λέγεται Λακόνια. Η πιο φτωχή περιοχή, η πιο φτωχή από τι φτωχέ. Τα λένε Λακόνια, για να τα λένε και Λακόνια κατάλαβε. Για να είσαι χαίρομαι που ό,τι πήχε μεγάλη πορεία, αυτόν αγώνα του. Καλό πολύ καλό παιδί. Ναι. Και θέλω να σου πω ότι στη συναυλία που ήθελα να τον καλέσω ήταν για κοινωνική αλληλεγγύη ναι. και στεναχωρήθηκε που δεν μπορούσε να έρθει. Μάλιστα. Λοιπόν, συγχώρεσέ με, μην ναι. μου αποπάρει που λέει και το τραγούδι, αλλά θέλω να συζητήσουμε πολύ έναν από του αφορισμού <laughs> που έχει στο μήμη.gr. Το <laughs> τρίτο παλούκι είναι ο τίτλο. Αυτό το είχα πριν ένα <laughs> χρόνο, αλλά το έβαλα τώρα το επειδή του το στη Βουλή. Λένε, στα χωριά μα δεν που πειδά πολλά παλούκια ένα θα του κάτσει. <laughs> ναι. Δεν είναι μόνο νόμο <laughs> των <το> πιθανοτήτων. <laughs> Έτσι λε. Στα πόσα του σου κάθεται. Προσθένεις, από τα δύο και πάνω πρέπει να δεις. Στα δύο, στα τρία αποφεύγεις το ένα πάντα. Δηλαδή, στα τρία, όταν είσαι ανατρία, το ένα πρέπει να το αποφύγεις, δεν ξέρω με κατάλαβες. Mm -hmm. Είναι, αυτό λέγεται στα μαθηματικά και στα οικονομικά, ε, το θεώρημα της απειθανότητας. Το τρίλημα. Δηλαδή, δεν ναι, μπορείς ναι, να πετύχεις ναι, ναι. τρει στόχους, τους δύο θα διαλέξεις. Έχει τρία μέτωπα ανοιχτά θα κλείσεις το ένα να έχεις δύο τουλάχιστον ε, mm -hmm. είναι μια μέθοδος η οποία έχει όταν λοιπόν έχω δέκα πηγές δρίσκου θα τις περιορίσω ανα 3. πρέπει να θυσιάζεις, να θυσιάζεις χρονιάς, μπράβο. Mm. θυσιάζεις κάποιους στόχου. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικά, Αυτό τώρα είναι χρησμό, ε. θα ε, δει, πώς, πώς είναι ο, ο διφορούμενο λόγο που βάζει τον άλλο σε σκέψη. Δεθούς. Βάλε το, το στραβό σου λίγο να δουλέψει, ρε. Η και τα τεχ... συνθήματα, η Την τεχνική αγάμω, του διφορούμενου. Διότι τα έχω δει, εγώ σαν και σένα έχω δει πολλού, ρε. Που λοιπόν, οδηγήσαν την Ελλάδα στην καταστροφή. Ήρεμα, σκέψου. Α, Β, Γ, τα γάματα, συγκεκριμένα. Πάρε τώρα, σε ποιον τώρα αυτό που. όλους δεν είναι, δεν υπάρχει. Ο καθένα στο δικό του το πεδίο. Δεν θυμάμαι τα παιδιά που είχε ο πανδρέου, τα το καλοκαίρι του 2009, όταν έβγαλε το Ε. Πρόεδρε, mm -hmm. γιατί αυτά είναι όλα γραμμένα στο Ε. Πρόεδρε. Τους τα φέρνουν τώρα, δεν ξέρουν που είναι. Α, σου λέει, το λέει για τον Πρόεδρο. Όχι, ρε φίλε. Ορολογιακή βόβο για τον Πρόεδρο, το είχα γράψει το 2009. Και σας το ξαναφέρνω για να βάλετε το μυαλό να δουλέψει λίγο. Αλλά δεν δουλεύει. Ο καθένας στο δικό του το πεδίο. Δεν σου λέω τι θα κάνεις. Πάρε το θέμα που λέμε τώρα. Σου λέει με τη Ρωσία κλπ. Εγώ ο Ρώσο. Που λέει γιατί είδα και ένα ακροατή που μου έστειλε ότι δεν το εξήγησα κλπ. Λοιπόν, ναι, με και το όχι το μόνο ναι. να συνδυάσουμε και το ότι η μίμη μου, συγγνώμη, έχει ναι. πέσει 30% Ακριβώς. η τιμή του πετρελαίου Εγχωρεί Εγχωρίω καθόλου. Γιατί έχουμε 70% φόρου φαρμακευτικού φόρους, τιμή. Ναι. Α... Όμω, να μιλήσουμε για τη Ρωσία. Ναι. Μπορεί κανεί να βασιστεί ναι. στη Ρωσία. Α, διότι βλέπουμε Μέρκελ, Ευρώπη. Ρε παιδάκι, να καταλάβετε μερικά πράγματα. Και ιστορικά θα σα το πω για τη Ρωσία. Γιατί εγώ που λέει ο λόγο. Επειδή έρχονται τώρα κάποιοι δεξιοί, ακροδεξιοί, για, τη Ρωσία και λοιπά, Κάτσε Κάτσερε φίλε, ήρεμα. Λοιπόν. Όταν οι Αμερικάνοι είπαν στους Σαουδάρεβε, μη βιαστείτε να περικόψετε την παραγωγή του πετρελαίου, σα το πω εδώ στην πρώτη εκπομπή. Ναι, <Κι> ναι, ναι. Διότι θέλουμε να γονατίσουμε τη Ρωσία. Σα το πω στην πρώτη εκπομπή που κάναμε εδώ πέρα. <Κι> και λέω, θα δείτε όμω το σενάριο το υπόλοιπο, που θα εξελιχθεί. Δεν είναι έτσι απλά. Άρα ζήτω η Ρωσία. Προσέξτε. Και λένε οι Σαουδάρεβε. Και ο Πεκ, Αφού θέλετε να πηδήξουμε τη Ρωσία, δεν είναι ώρα να ξεφουσκώσουμε και το sale gaz, δηλαδή το σχιστολιθικό αέριο των Αμερικάνων που μας βγήκε ξαφνικά και έχει πλημμυρίσει την αγορά με πετρέλαιο, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις τιμές στο μέλλον και να έχουμε εμείς τα αποθέματα. Άρα λοιπόν στρέφονται και εναντίον των Αμερικάνων. Βγαίνει η Μέρκελ, η οποία σαν ζωρίζεται. Διότι θα κόθηκε με του Ρώσου, αλλά 6.300 επιχειρήσει Γερμανία είναι εξαρτημένες άμεσα από του Ρώσους. Ε! 350.000 θέσει εργασία εξαρτούνται από το εμπόριο Γερμανία-Ρωσία. Και άλλαξε τη διδασκαλία τη. Και δηλαδή, ζωρίζεται δηλαδή, η Μέρκελ γιατί μάζει πακέτο εμπορική συνεργασία με τον Πούτιν υπό προποθέσει. Και λέω για να δούμε τώρα ποιε θα είναι οι προποθέσει. Κάτσε το μυαλό μου και σκέφτομαι. Να Ξαφνικά ο Πούτιν κρεμάει την κακομήρα τη Σερβία που έκανε 7 χρόνια επενδύσει για του αγωγού. Κρεμάει τη Βουλγαρία, κρεμάει την Ουγγαρία και τους φίλους τους Ιταλούς και αναγγέλει ότι δεν κάνει το South Stream που η Ευρώπη απαιτούσε, μην το κάνει δεν την κάνει μπέλη και δεν το έκανε για να τα βρει με τους Γερμανούς ένα, δύο διότι η αγορά δεν του δίνει τα 50 δισεκατομμύρια για να κάνει τον αγωγό δεν μπορέσε να δανειστεί ούτε για τα ομόλογά του ε? προσέξτε τώρα να δείτε την τριγωνομετρία ταυτόχρονα η Σόφια καταγγέλει το, ε, το Κρεμλίνο ότι. Α το πούμε έτσι, το Κρεμλίνο υποκινεί τι διαδηλώσει περιβαλλοντικέ για το σχιστολιτικό αέριο στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Μήλο, τώρα εμεί, ποια είναι τα συμφέροντά μα. Δίνουμε τα πετρέλαιά μα στον Αμερικάνο, αυτό έχει κάθε συμφέρον να τα κρατήσει παγωμένα εφεδρικά. Λέει η αριστερά να τα δώσουμε στον Πούτιν. Εντάξει, εγώ θα φέρω τον Πούτιν, να το ξέρετε, στο σπίτι του Μίκη. Το έχω κλείσει. Τον Πούτιν θα το φέρω εγώ, όχι, κυβέρνηση δεν μπορεί. Θα του πω, έλα, φίλε, Θες? Δεν θέλει. Γιατί. Διότι και αυτό έχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο, και σου λέει αν είναι να μου προκύψει και το ελληνικό, εδώ θα πλημμυρίσει η αγορά, το πετρέλαιο θα πάει στα 30 και θα καταρρεύσει ο προπολογισμό τη Ρωσία, η οποία έχει μια κλεπ κλεπτοκρατική ολιγαρχία. Τι φαντάζεστε ότι είναι η Ρωσία. Με την ευκαιρία αυτό ήθελα να, να σου πω το ατύχημα τη ιστορία. Ότι ποτέ, ενώ εμεί αγαπούμε του Ρώσου και του Σέρβου. Και του επικαλούμαστε. Και επικαλούμαστε. Πριν ο Ελευθέρω Βενιζέλο είπε Η είναι μικρή χώρα για να διαπράξει μια τόσο μεγάλη ατιμία. Να πουλήσει του Σέρβου. Ε! Αλλά προσέξτε όμω εδώ πώ είναι τα πράγματα. Οι κακομύρδε, οι του 1921 και πριν οι επαναστάτε τη Κρήτη, το Μόσκοβο περίμεναν. Το Μόσκοβο θα το δει στον Αλέγκρα αλλά και σε άλλε δουλειέ που έχω κάνει. Εγώ ξέρει που γεννήθηκα. Δασκαλογιάννη είναι το σπίτι μου. Δασκαλογιάννη ήταν ο αρχηγό τη επανάσταση του 1770. Πού λέγε κάθε λαμπροχριστούγεννα έβανε το καπέλο και έλεγε στον πρωτόπαπα το Μόσκοβο θα φέρω και κάνε την επανάσταση σφαγιανή. Τη μεγάλη επανάσταση του 1770, περιμένοντα ότι η μεγάλη Κατερίνα θα στείλει τα πλοία και τον εκδάρανε ζωντανό τον δάσκαλο Γιάννη και κάψανε την Κρήτη, την αφανίσανε, μα πουλήσανε διότι μα βάλανε να κάνουμε την επανάσταση να διαπραγματευτούν αυτοί με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και μετά μα τραβήξανε το χαλί. Ο καθένα λοιπόν θα γιτάζει την εθνική του στρατηγή και ταυτόχρονα τι αλληλεξαρτήσει μέσα στην πολλαπλότητα αυτή των συμφερόντων κλπ. Θα το δει στο βιβλίο με του φιλέλληνε, την 21. Εμεί περιμέναμε το Μόσχοβο, έτσι δεν λέγαμε, ναι. ε! Μα πούλησε ο Τσάρο. Μα πούλησε. Ούτε του Φιλένια δεν άφησαν να κατέβουν κάτω. Και έτσι θα δει την Αλέγκρα, γιατί με παίρνουν πολλοί ακροατέ. Α, δεν υπήρχαν μόνο Γερμανοί, Γάλλοι, Αμερικάνοι, Ιταλοί και δεν υπήρχαν Ρώσοι. Θεωρητικά υπήρχε ένα Αφανά που βοήθησε του ψαριανού να κάνουν τα πυρπολικά. Αν είναι υπαρκτό πρόσωπο ή μη θεωρηματικό, αυτό δεν είμαστε απολύτω βέβαιοι. Και ένα, ε, ας είναι ευλογημένο το όνομά του, γιατί βρήκα του απογόνου του, Μαρεζεύσκη τρία αδέρφια. Ο ένα έπεσε στη μάχη του Πέτα, ο άλλο έπεσε στην καταστροφή τη Κάσου και ο άλλο πολέμησε στην Κρήτη με βα βαριά τραυματισμένο. Από αυτόν έχω βρει απογόνου του Μαρεζεύσκη. Άρα θέλω να πω εθνική στρατηγική στα όρια τη πολυπλοκότητα τη εποχή μα. Μπράβο, μεγάλο. Και ο Αντώνη Αρκουλή μα δίνει το πρόσταγμα για να πάμε σε τίτλου ειδήσεων. Με αυτό το υπέροχο τραγούδι του Στέλιου Καζατζίδη, θα χαιρετήσουμε ένα αγαπημένο φίλο στον τον κύριο Πάνο που σου στέλνει μέσω μηνύματος ε, χαιρετισμούς, είναι από τον Σύλλογο Φίλων Στέλιου Καζατζίδη Πρόεδρος, ναι. Σα, α, είναι ο πρόεδρος ναι. Σας αγαπάει και σας στηρίζει πάντα γράφει. Ναι. Είμαστε, υπάρχει ε, υπόγειο κίνημα πολύ οργανωμένο. Σέχτα Στέλιου Καζατζίδη Έτσι ακριβώς, Στην οποία μετύχω κι εγώ βέβαια αν και μπει δηλαδή πάντα έχω το πρόβλημα <laughs> ότι είμαι λίγο μεθοριακός τύπος. <laughs> Συνοριακός, αλλά το στέλιο όταν... Εγώ ήμουν παιδί, α τον αγαπούσα πολύ το στέλιο, έκλεγα τον άκουγα. Λοιπόν, όταν έπεσε η χούντα, μετά ήρθε αυτό από την Αμερική ο στέλιος, όταν ήρθε από την Αμερική πήγα με τον... Αχ! Με τον πάνω το γεραμάνι, που ήταν ο πιο κολλητός του, τον λάτρεβε, α πούμε. Με τον πάνω το γεραμάνι πέθανε πρόωρα. Ο χοντρός που λέγανε στα νέα και πήγαμε στον Άγιο Κωνσταντίνο, που πραγματικά ψάρεψε, περάσαμε ένα βράδυ συγκλονιστικό φιλοσοφημένο με το Στέλιο. Ναι, πάμε, με στενοχωρήσαμε. Όχι, πάμε. όχι, όχι. Πάμε, πάμε σε άλλα, σε ωραία πράγματα που έρχονται από του ακροατέ. Και ναι. γι' αυτό είναι ωραία. Και σε ρωτά, γιατί το επαναφέρει πάλι στα, γιατί δεν το έχουμε απαντήσει, για τον Φλωράκι. Υπάρχει σε φωτογραφία, μέσα στο μίμη.gr, έχει φωτογραφικό άλμπουμ. Στην Αλέγκρα, στο φωτογραφικό Στην Αλέγκρα, ακριβώ. Μια σπάνια φωτογραφία. Μια σπάνια φωτογραφία. Με τον Φλωράκι, τον ναι. καπετάν γιώτη. Πώ κολά ρωτά στην Αλέγκρα, πάνω στο άλογο. Στο άλογο. Ναι. Ναι, είναι μια σπάνια φωτογραφία, αλλά νομίζω ότι πρέπει να. έχει και του κουκουέ μια τέτοια φωτογραφία. Αυτή με το άλλο. Εγώ την έχω πάντω στο πρωτότυπο. Υπάρχει αυτή η φωτογραφία, πρέπει να την έχουν και στο ριζοσπάστι, ίσω δεν ξέρω πού. Κοιτάξτε πώ κολλάει, γιατί σου λέει ο άλλο αλέγκρα που αφορά το 2021 ο Φλωράιτ, πώ μπλέκεται, α πούμε. Θα σου πω μια συγκλονιστική ιστορία. Πόσο ο Φλωράιτ μπλέκεται, α το πούμε έμεσα, με το μάλμε που θα παίξει ο Ολυμπιακό. Με τη Μάλμε, δεν θα παίξει μεθαύριο Ολυμπιακό. Ναι, ε? Τη Μάλμε, ναι, τη, μάλμε, τη Σουηδία. Ναι. Λοιπόν, άκουσα τώρα μια φοβερή ιστορία. Ο Χαρίλο, του λέγανε Χαρίλο, το γιότι από πού προήρχε? Τον λέγανε στο Αντάρτηγο καπετάν γιότι. Ναι. Τι να σου πω, μου λέει, σαν να είχα ακούσει ένα τραγούδι κλέφτικο που έλεγε ένα αντάρτη γιότι, ένα κλέφτη γιότι που πήγε σε μια βρύση, δεν το θυμότανε. Ανάθεμα το για γιότι, εγώ το ψάχνα πολύ με το γιότι. Όταν το ανακάλυψα, ότι δεν ήξερε ο Χαρίλο είναι ο γιότι, και πρέπει να το, το πω. Ήταν δύο μήνε πρωτού πεθάνει. Που είχε αρχίσει λίγο να. Δεν... δεν είχε την νοητική να του πω την ιστορία. Δεν θα τον πει κράνο. Κατάρρευε ο Σοβιτιένο, στενοχωρήθηκε όλο ο υπαρθό σοσιαλισμό. Να του έλεγα θα κατέρευε και η ιστορία του Γιώτη. Θα σου πω λοιπόν σήμερα την ιστορία Γιώτη που την έχω στην Αλέγκρα. Διότι η αστυνομία του Λονδίνου ε, ε, παρακολουθούσε διάφορα email που λέγανε ξέρω, ο Μάρκο, ο Ζέρβα, ο Γιώτη. Αυτοί όλοι νομίζανε ότι αφορά τον καπετάν Γιώτη το χαρίλα φλουράκι. Ενώ αφορούσε τον γιώτη που θα σα πω τώρα. Ε, θα το δείτε με στην Αλέγκρα <Και> να μπέρδεμα από μια φοβερή ιστορία διότι δηλαδή αφορά τη δολοφονία αυτών των δύο ανθρώπων που πέσανε στον Πανασό. Λοιπόν, πρόσεξε. Ποιο είναι ο γιώτης. Ο Χαρίλο δεν του είπα την αλήθεια για να μην στενοχωρηθεί. Γιατί βαρύνεται αυτό το καλό παλικάρι. Αυτό ο λεβέντη. Ο σουλιώτη από του καλού σουλιώτε. Γιατί είχαν, <laughs> είχε λέρε μεγάλε, α πούμε. <χαι> Ένα καλό σουλιώτη. Ο γιότι, μαλακό χαρακτήρα. Είχε διακριθεί για την αδρία του. Παίρνει μια μέρα τον ανυψό του Μάρκου Μπότσαρη, ένα πετσερικά 13χρονο, να του δείξει το πλωστάσιο που είχαν οι Φράγκοι με τον Μπάιρον στο Μεσολόγιο. Παναγία μου σου λέει: Μπόμπε, κανόνια, αυτό δεν είχα ξαναδεί τέτοια, να, να πάει τον ανυψό του Μάρκου. Αλλά δεν μπαίνει έτσι στο πλωστάσιο, φοβόταν και σαμποτάζει και τέτοια, και του λέει ένα Ούγκρο φρουρό που ήταν στον ιδιωτικό στρατό του Μπάιρον: Επ, stop, απαγορεύεται, alt. Μα, αυτή δεν σου λέει, εγώ δεν εδώ να πούμε στο Μεσολόγιο εσύ, Ούγκρε. Τι γίνεται φασαρία, πλακώνεται με το φρουρό ο γιώτης, ο καπετάν γιώτης και φωνάζει τον αξιωματικό υπηρεσία σε ένα σα, ένα αλευέτη, δύο μέτρα από τη Σουηδία, φιλέγινα εθελοντή, συγκλονιστή ιστορία τάμα, που θα πάρουν τα κλάματα. Η πιο τραγική φυσικονομία. Δεν που πα, δεν απαγορεύεται, φοβόντουσαν σαμποτάζε, έτσι, δεν ξέρει τι, πολύ, ήταν και η πάντα, κάνανε, καπάκια ιστορίε τέλο πάντων. Και ο, ο σα, ο ήταν γίγαντα, Γυρίζει το σπαθί από την άλλη του λευραβού, όχι από αυτή που κόβε, αλλά από την άλλη που κάνει, του δίνει έτσι μία. Εδώ πίσω στην πλάτη. Για να τον σταματήσει. Όχι εδώ του μια ζημιά τίποτα. Και τα παίρνει ο γιώτης, βγάζει το γιαταγάνη του, κόβει το χέρι και τον πυροβολεί στο λαιμό. Το σα. Ο γιώτης. Και όπω πεταχθήκαν τα αίμα του πάνω ή και αυτό πυροβολήθηκε λίγο, και αυτό λίγο μάτωσε η στολή του, και φωνάζουν στου λιότε, εφάγανε οι το Γιώτη. Και ορμάνε στο πλωστάσιο θα το ανατινάξουμε ή μα παραδίδεται το Γιώτη. Ζωντανό κλπ. Ο Μπάιρεμ που ήταν στα μεγάλα του χάλια, την 19 Φεβρουαρίου του 1824, στην πρώτη κρίση που κάνει. Το ποια ήταν η κρίση του Μπάιρεμ που τον οδήγησε στο θάνατο είναι ψέματα όλα αυτά που σα λένε. Είναι άλλη αιτία, θα τη δείτε στο Αλέγκρα πρώτη φορά παγκοσμίω. Δεν είναι ότι τον δηλητηριάσαν οι σουλιώτε που λέει ο καρεσκάκι, ούτε αυτά. Εγώ έχω φτάσει στην απόλυτη αλήθεια, δεν μπορεί κανεί να αμφιβάλλει για αυτό που έχω βρει. Γιατί είναι απολύτω ιατρικά εξακριβωμένο τι συνέβη αυτά ότι το κλίμα του μεσολογείου και άλλε βλακίε θέλει, γιατί το ίδιο κρίση δεν είχε παθεί στη γεφαλιά και στην μίζα και στη βενετία. με κατάλαβε. Τέλο πάντα, τα δείτε στο βιβλίο, mm -hmm. δεν μπορώ να το πω στον αέρα που οφείλεται αυτό. Λοιπόν, για τον Baidρο να του χωρίσει από εδώ και από εκεί, οι μεσολογίε θα είχαν εξεγερθεί αντίον των Σουλιωτών όλοι εναντίον όλα ότι οι σουλίω το ήταν τι να κάνει ο τους και φεύγει και να φύγουν από το μεσολόγιο και του διόξαν το μεσολόγιο. Του πήρε σε 3.0 τάλιρα. Μεγαλό ποσο είναι την εποχή. Έλα όμω και η πυροτεχνολογία και οι άλλοι θεατρων δεν σκοθήκαν και φύγανε. Εδώ ξεκινά τώρα η πραγματική ιστορία του αλέγρα, διότι αυτοί που φύγαν από εκεί, πήγανε στη μαύρη τρούπα του Δεξιά Ανδρούτου, οι τρει-τέσσερι ξέννη. Με κατάλαβε, δεν θα πω τη λεπτομέρεια. Ποιο είναι τώρα ο εσά από το μάλλον τη Σουηδία. Έρχε το κακομοίρη με τη γερμανική Λεγόνα, όταν είδε ότι καλύπαιε θελοντέ Φιλέ να πολεμήσουν με του. Έρχεται εδώ, πολέμησε και στο Πέτα με τη Γερμανική. Πήγε παντού. Με τη Γερμανική, λέγει, να πήγε σε όλε τι μάχε. Που ξεκληρίστηκε. Και όταν χάθηκαν όλα, ακούει ότι γίνεται επανάσταση στην γραμπούσα τη Κρήτη. Που ο Πάγκαλος είπε ότι η Κρητική δεν επαναστατήσε. Ανάμεσα άλλε βλακίες που έχει πίνει και αυτή. Φεύγει λοιπόν ο Σά να πάει στη Γραμπούσα στην επανάσταση, την Κρητική. Και ένα πλοίο έξω από τη Σούδα, Τούρκικο, του πιάνει. Εχμαλώ του. Τον κρεμάσανε αυτό το γίγαντα ανάποδα στο Κατάρτι, τον βίασε όλο το πλήρωμα, τον δήραν, του κάνανε τα φοβερότερα βασανιστήρια, τον πουλήσαν σκλάβος στην Αλεξάνδρεια. Και τον βρήκε ένα Εγγλέζο έμπρο, τον λυπήθηκε τον κακό μείγμα, και του κάνανε έξω να πάει στην πατρίδα του. Τον αγόρασε και τον έστειλε να πάει στη Σουηδία. Και μαθαίνει ότι ξανακυρίσει το φιλελληνικό κομιτάδο τώρα του Λονδίνου εθελοντέ Έλληνε και ξαναφεύγει από το μάλμε τη Σουηδία και έρχεται. Και καταλήγει στο Μεσολόγγι όπου βρήκε αυτό το τραγικό θάνατο. Και ο Μπάιρον, επειδή κατάλαβε ότι έκλαψε ο Μπάιρον για το ΣΑΣ, ήταν τόσο λεβέντης, έτσι. Έκλαψε μια επιταγή για να τη στείλει γιατί είχε ένα παιδί, στο Μάλμε τη Σουηδία. Επιταγή με 100 λίρε. Δεν τη βρήκα αυτή την επιταγή πολλά άλλα που τα φάγανε του Μπάιρον, τα έχουν κρύψει. Γιατί είναι ένα μεγάλο μυστικό που αφορά και την Αλέγκρα την κόρη του. Ένα μεγάλο μυστικό που πρώτη φορά 190 χρόνια μετά αποκαλύπτεται παγκοσμίω. Πώ φαγώθηκαν αυτά τα χαρτιά του Bayern που αφορούν όλε τι οικονομικέ του συναλλαγέ. Ενώ ξέρουμε που είναι. Λοιπόν, δεν είναι τη ώρα όμω. Προσπαθώ, είμαι πολύ κοντά. Η οικογένεια του ΣΑΣ, του αξιωματικού αυτού, του Σουηδού, που την έψαχνα στο ΜΑΛΜΕ, είχα βάλει πράκτορες δικού μου Έλληνε, δηλαδή μετανάστε που ψάχνουν στη Σουηδία κλπ. Με τα πολλά βρήκα την οικογένεια η οποία αυτή τη στιγμή είναι στην Κοπενχάγη απέναντι. Γιατί απέναντι στην Κοπενχάγη. Και έχει κάνει μεγάλη πορεία και είναι αξιόλογοι άνθρωποι και θα μετέχουν στο νέο φιλελληνικό κίνημα των μαύρων του Μπάιερων τώρα. Σας είπα λοιπόν μια συγκλονιστική ιστορία που δεν μπόρεσε να την πω στο χαρίλαο Έτσι δεν μπόρεσε να την πω στο χαρίλαο και σήμερα είναι και μια μεγάλη μέρα. Γιατί γίνεται το μνημόσυνο κάνου για πανταχού καρδιτσιώτες στον Σεραφείμ τον Αρχιεπίσκοπο και στον Πλαστήρα. Και θα πήγαινα κι εγώ, δεν ξέρω να πάω να μην πάω άκουσα να μου πείτε γιατί δεν βάλετε το φλωράκι. Πιθανό να του πει το κόμμα, Άλλο, εμεί δεν είμαστε. Δεν ξέρω, έτσι το φλωράκι έπρεπε να βάλετε από τον. από τον. Παλιοζογλόπη τη Καρδίτσα, ε! και από τον Γλίτσο τη Ευεργητανία. Ήτανε συμμαθητέ με τον Σεραφείμ. Ο Σεραφείμ ήταν ατίθασο. Αλητήριο. Ήταν ένα πιτσυρικά δαιμόνιος Και ξαφνικά πήγε στην ιερατική σχολή και του έρχεται στην καρδίτσα μετά, 15 χρονών από την ιερατική σχολή. Και είναι η φοβερή χοινή που άκουσα τον Αρχιεπίσκοπο τον Σεραφείμ να τη λέει στο Χαρίλο και να κλαίνουν και οι δύο. Θυμάσαι, ωραία Χαρίλη, που σου χόρεψα το τσάμικο, βγάζει το ράσο και χορεύει. Πίνανε έτσι, μαθητέ οι παλιοί, πίνανε ένα κρασάκι με ε, μαρίδα. Δηλαδή είχαν τέσσερι-πέντε μαρίδε, κάθε άτομο και μία μαρίδα. Πέντε μαρίδε στο μικρό δοθόν. Θυμάσαι, ρε Χαρίλη, και λέει ο Χαρίλο αυτό το τσάμικο το ξαναδεί ποτέ μου και του έκανα μετά και μια, ένα χασαποσέρβικο, ο νεαρό τότε έτσι, Σεραφείμ. Ήτανε ήταν ήτανε Σήμερα θα σου πάω λίγο στου αρχιπουσκόπου, γιατί το έχω έτσι τάμα να πω μερικά πράγματα. Ε, ναι, αυτό ήταν λοιπόν ο Χαρίλαος που εγώ πάντα τον μνημονεύω, δεν έχω γράψει ποτέ βιβλίο χωρί το Χαρίλο. Ο οποίο αν του ακούγε μεγάλε κουβέντε, σαν αυτέ. Α, ρε. Όταν ακούγει μεγάλε κουβέντε που ακούω σήμερα από διάφορου, ο Χαρίλο κουραίνει το κεφάλι και έλεγε η ζωή θα δείξει. Πρόσεξε διαλεκτική σκέψη. Η ζωή θα δείξει. Υπερβέβαιο, σίγουρο για τον εαυτό του δόγματα. Είπα, η ζωή θα δείξει είχε δει πολλά, είχε περάσει στον εμφύλιο και είχε άλλη νοοτροπία. Ποιο δεν το ρωτήσανε, πες μες την αποστασία, λέει «Από πού αποστάτησαν τον Τσοτάις, από την τάξη του» λίγο ο Θέλω να σου πω, δηλαδή. Δώσε μου δύο λεπτά, σε παρακαλώ πολύ, πρέπει να πάμε σε αναγκαστικό διάλειμμα. Ακροάτρια, ρωτά και μας επαναφέρει στη συζήτηση που είχαμε πριν για την Ρωσία, το 2010, την κρίσιμη στιγμή, μπορούσαμε να ρωτά. Τότε είχαν ακουστεί και οι Κινέζοι και δηλαδή οι Ρώσοι, είχαμε ε... επικαλεστεί διάφορου δείκτε. Αν μπορούσαμε μας. να βρούμε από εκεί λεφτά και, και όχι χρήματα από του Ευρωπαίου. Κοίταξε, το τι υπόθηκαν αυτά. Άλλο σου λέει Βενεζουέλα, άλλο σου λέει Να γίνει Μαριδίνη, άλλο σου λέει Δυστυχώ δεν υπήρχε άλλη πηγή χρηματοδότηση εκτό από το Ευρωσύστημα. Δυστυχώ. Εγώ ήμουν πρόεδρο τη Ελληνοκινεζική Επιτροπή Φιλία και των Δύων Κοινοβουλίων. Και είχα άμεση συζήτηση με του Κινέζου. Εγώ μίλησα, από την πρώτη στιγμή μου να ξέχασε το. Δεν υπάρχει δέψε Κίνα να αναλάβει τέτοιο ρίσκο. Καταρχήν, εμεί είστε στην Ευρώπη. Να πάτε από εκεί που Εγώ και στον Πρωθυπουργό και στου Υπουργού και στους Ήταν αστείο αυτό περί. Πάμε τώρα στου Τι να Ούτε κατά διάνοια. Εδώ πήγε του ο Δημήτρη ο ναι μεν είχε την ευχαίρεια αυτή, τώρα με πέφτει η τιμή του πετρελού και καταραίει, το βλέπει. Είναι έτοιμη να πάθει μεγάλη ζημιά. Θέλω να πω, δεν υπήρχε η μόνη δυνατότητα που είχαμε τότε και την οποία υποστήριξα, αλλά εγώ δεν βρήκα από πουθενά υποστήριξη, ούτε από τα αριστερά, ούτε από τα δεξιά, που ήταν αντιπολιτεύσεις, είναι να πατήσει πόδι η Ελλάδα τότε, να κάνει ψήφισμα η Βουλή, μια παρασκευή βράδυ, και να καλέσει το να στηρίξει. Μια Ήπη αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέου πριν συζητήσουμε οτιδήποτε, οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, στην Ήπη αυτή αναδιάρθρωση θα δίναμε, θα εξαιρούσαμε τα φυσικά πρόσωπα του μικρομολογιούχου, έτσι, τα συνδικάτα, τα, δηλαδή, το ασφαλιστικό σύστημα, και θα δίναμε θα τη δυνατότητα επιλογή στου επενδυτέ. Θε να το κρατήσει στην ονομαστική αξία την τιμή χτίση μέχρι τέλου? Μάλιστα, κράτησε το. Θε να σε πληρώσω τώρα θα σου κάνω έκπτωση 25%. Θέλει η να το Τρίτη λύση. Να πατήσουμε εκεί, να έρθουμε σε σύγκρουση, να τους αναγκάσουμε να πάρουν αυτή την ευθύνη. Λέει, Μα ο Τερσέ ναι, θέλει να βοηθήσει τις γαλλικές και τις γερμανικές τράβες να τα ξεφορτωθούν. Πάτα εσυ το λαιμό και ας χρεωθούν αυτοί ώστε να καταγραφεί ότι είναι υπεύθυνοι και επομένως ο πιστοτή έχει ευθύνη και τώρα πρέπει να μου κάνει κούρεμα. Α πούμε, ναι, το ναι, καταλαβαίνουμε, ναι, ναι, ναι, ποια είναι η τακτική. Ναι. Ένα από τα φρικτότερα, στον κατάλογο με τα πιο φρικτά δεινά που έχουμε υποστεί το, από το 2010 μέχρι τώρα, ήταν και το κούραμα των μικρομελογιούχων. Του ανέφερε και, και, και έχω συγκρατήσει ένα μήνυμα, Κροατία, από την προηγούμενη φορά, ε, ότι σε είδαν στη συγκέντρωση πάντα των μικρομελογιούχων. Εδώ είναι μια από τι μεγαλύτερε αδικίες. Μα είναι λίγε, σου λέει 15.000. Και ένα να είναι, ρε. Κοροϊδέψατε, του ανθρώπου. Εγώ έλεγα, εδώ έκανα με τον Μπάμπη εκπομπή παλιά, δεν ξέρω το θυμάσαι. Όταν με διώξανε από τον Φάουστα, έκανα με τον, το τον Μπάμπη εδώ και ήρθα. Λοιπόν, και έλεγα στον αέρα ότι στο Εθνικό Κεφάλαιο Ελεγγύη των Γενναιών, στο χαρτοφυλάκι ομόλογων, θα έχω το πολύ 35% ελληνικά ομόλογα, τα άλλα θα είναι γερμανικά, το 10% αμερικάνικα. Μου λέει ο αντιπατριώτη, θα ξαναομόλογα. Προειδοποίησα τον κόσμο. Δε <laughs> στο θηλυκό πόκερ έτσι, το κεφάλαιο για τη χρυσή αλυσίδα που συνδέει το κράτο με τον ομολογιούχο. Έλεγε, τη χρυσή αλυσίδα του ο Μάρξ. Έλεγε ότι ο αγρότη πουλά τα γουρούνια του στη Γερμανία και αγοράζει ομόλογα γερμανικά. Αυτή είναι η αλυσίδα του που το συνδέει με το κράτο, ε? Άμα σπάσει αυτή, τέλειωσε, κύριε ο Χίτλερ, ε? Αυτό κάναμε και εμεί εδώ. Του είπαν στου ανθρώπου, πουλήσαν τα χωράφια του. Ο άλλο του έκανε οικονομία μια ζωή. Και έβγαλε στην άκρη πέντε λεφτά, τα πήρε ομόλογα ή τον έτσι, εξαιρέσανε. Έτσι. Κάτσερε Εδώ πέρα το κράτο πρέπει να του αγκαλιάσει. Δεν μπορεί τώρα, δώσω τη δυνατότητα να αρχίσει να πληρώνει, δώσω ένα βιβλιάριο να πληρώνει ό,τι λεφτά χρειάζεται κλπ. Και βγάλω ομόλογο να τον αποζημώσω όπω έχουμε έτοιμη την πρόταση. Βγάλε ομόλογο όταν αγκάλιασε τον σαρά. Φέρτε να ξέρω ότι είναι το κράτο δίπλα του και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Τι λύσει θα τι βρούμε. Είναι μία, δύο, τρει λίξει καθαρέ λύσει. Εάν όμω τον πουλήσει, δεν υπάρχει έλλεινα ο οποίο θα ξαναφέρει λεφτά στι τράπεζε. Δεν υπάρχει έλλεινα ο οποίο θα τα βγάλει από τη γη ή που έβγαλε 32,5 δισεκατομμύρια έξω ότι θα έχουν στη γη. Εδώ, για να δημιουργήσει εμπιστοσύνη, πρέπει να αποζημιώσει το μικρομολογίουχο. Αλλιώ, ξέχναν το. Προτάσεις... Είναι η μία αθέτηση. Αθετήσαμε ναι. τι υποχρεώσεις του ομολογίουχου. Mm -hmm. Η μόνη αθέτηση, δεν έχει υπάρξει αθέτηση, είναι προ του καταθέτες Εδώ πρέπει να υπάρξει συμβόλαιο τιμή όλου του πολιτικού κόσμου, ότι διαπράξεων ή παραλήψεων, ποτέ δεν θα επιτρέψουμε να γίνει Ελλάδα Ελλάδα-Κύπρος Τέρμα! Ένα το κρατούμενο λέμε διαχείριση κινδύνων. Όταν ακόμα διάφορου παπαρδέλε άσχετου, που δεν έχουν ιδέα περί τίνο πρόκειται. Τα πάντα! Και συγκυρίω πέραν στο κέντρο και είναι μπουρδες. Ένα το κρατούμενο, διότι όποιο φέρει Κύπρο στην Ελλάδα θα φύγει με ελικόπτερο αυτή τη φορά. Και θα είμαι και εγώ μπροστά. Που δεν έχω ούτε μία κατάθεση, ούτε ένα ομόλογο δεν είχα. Γιατί είχα φτωχώ στην Κρήτη και εγώ ό,τι βγάζω το μοιράζομαι. Θα... Λοιπόν, πρόσεχε. Ναι. Λοιπόν, πρόσεχε με του συνταξίγου τώρα θα σου πω. Με του συνταξίγου και για το πάλι, εδώ φλα, να μας πει... πάλι εδώ πλάστα. Γιατί η... εδώ στο Α 7 χρόνια έλεγα αυτό που θα, επαναλάβω, δώσω, θα το θυμούνται οι παλιοί. Αυτό το σύστημα το ασφαλιστικό <συσκόλου> δεν είχε αποθεματικό. Για να το κρατήσει αυτό το σύστημα εν ζωή και να πάρει ο κόσμο σύνταξη, έπρεπε να δημιούργησε ένα νέο αποθεματικό. Και λέω, κάνουμε το εθνικό κεφάλαιο αλληλεγγύη των γενών. Πριν 10 χρόνια το έχει πρώτο. Ναι. 10 χρόνια το, ναι. Δε, τι 10 παραπάνω, 15. Ναι. Τώρα τι 10 πέρασαν 15 χρόνια. 15 πάμε τώρα. Ναι, Επίσης 15, περάσαν 15 χρόνια. Λοιπόν, και λέω, εθνικό κεφάλι αλληλεγγύη των γενών. Όλη εκείνη την περιουσία του δημοσίου θα πάει εκεί. Θα πάνε όλα τα έσοδα που, τότε που κάνει η ιδιωτικοποίηση τραπεζών που δίνανε την Ιωνική, τη Μία, την Μακεδονία, ό,τι, όλα αυτά τα λεφτά πρέπει να πάνε εκεί. Ο φόρος διοξυδίου του άνθρακα έπρεπε να πάει εκεί. Όλα τα one, ας πούμε, έσοδα από, ξέρω εγώ, τηλεοπτικές άδειες, TV, τα έσοδα που είχαμε από κινητή τη τηλεφωνία, το κράτος, έτσι. Όλα αυτά έπρεπε να πάνε εκεί να γίνει ένα κεφάλαιο με, μελλοντικών γενναιών που να στηρίξει το ασφαλιστικό σύστημα. Εάν κάναμε, όπως το έχω περιγράψει, ή με δύο-τρεις παραλλαγέ, θα είχαμε σήμερα από 85 δισεκατομμύρια έω 100 ε; Και πήγα εγώ ίδιος το 2000, παρότι είχα τραβήξει με δίκες που μου κάναν κάτι παλαβή, να πούμε, πάλι ομερολογίτε, να πούμε. Και πήγα στο Χριστόδουλο. Πάω τώρα στο δεύτερο αρχιδικό, θα πάω και στον τρίτο. Πάω στο Χριστόδουλο, του πρέκα πετάνιο, του λέω. Εσύ βράζει το αίμα σου. Θε να είσαι πολιτική παρουσία. Σε βλέπω, δεν κρατιέσαι. Θα σου δώσω εγώ μια διέξοδο. Θα γίνει επίτιμο πρόεδρο του Εθνικού Κεφαλαίου Ελληνική των Γενειών και θα βάλει και η Κνησία, την περιουσία τη μέσα. Επ' αυτή θα βγάλουμε ομόλογου, μου, λέει, θα τα χάσουν, τα φάγανε έτσι, έχει δίκιο του. Θα βγάλαμε και λοιπά και ξέρω. ο Χριστόδουλο ενθουσιάστηκε, μαγκάλιασε, μάρτυρα ο Πάτερ Συνοδεινό που σου λέει ο Αντρουλάζι με τον Χριστόδουλο. Ναι ρε, ο Αντρουλάζι με τον Χριστόδουλο. Και μαγκάλιασε και συμφωνήσαμε τα πάντα και αρρώστησε ο άνθρωπο. Και πάω μετά στον Ιερώνη μου του λέει γιατί αυτή είναι η συμφωνία που έχω τον Χριστόδουλο. Εθνικό κεφάλαιο ελληνική των γένων δεν θα το δώσουμε στου πολιτικού, θα είναι ανεξάρτητη αρχή, θα έχει από την εποπτεία τη Τράπεζα Ελλάδα. Όλο το μοντέλο, το χρηματοοικονομικό, το έχω έτοιμο ή μπορεί να είναι διάφορε παράλια. Βρήκα το real estate τμήμα τη Εθνική Τράπεζα που ήταν υποτέθηκε πιο κρατική. Είχα ετοιμάσει όλο το. το έχω, επί 10 χρόνια το έλεγα. Το πώ πουλήθηκε και πώ προδόθηκε και αυτή η ιδέα και πώ δεν την υποστήριξε κανεί. Μόνο αργότερα ηγεσέ. Πράγματι, οφείλω να το πω ότι αργότερα ηγεσέ, αλλά αργά πια. Και ο Παπανδρέο την υποστήριξε ένα φεγγάρι. Αλλά μετά ήρθαν μεγαλοφίε μετά το 2006. Οι μεγαλοφύλε πλακώσανε και όλα. Τι είναι αυτά, αυτά είναι αυτά, αυτά. Πράσινη ανάπτυξη, πράσινα άλογα. Πράσινοι καουμπόιδε δηλαδή. Οι πράσινοι καουμπόιδε. Και τι φάγανε και αυτή την ιδέα. Που θα είχαμε σήμερα 85 εκατόδη εκατομμύρια. Όλα αυτά που έχει το ταϊπέδ και λέει αν εξαιρέσουμε αυτά που δεν χρειάζεται, έπρεπε να είναι εκεί. Τι αεροδρόμια, τι ελληνικά, τι αυτά. Έπρεπε να είναι εκεί. Πακέτο για τι νέε γενιέ, βαμπύρ και κανίβαλοι. Για τα παιδιά μα. Θα του φορτώσουμε τώρα τι. Αυτό είναι το δράμα που παίζεται. Λοιπόν επειδή δεν Μα... είπα για το ήλιον που πήγα ναι. οι άνθρωποι καλύψαν αμέσω, τρέξανε και καλύψανε τους, α, αυτούς που, που πήρε το ποτάμι που λέμε το ναι. ρέμα μπράβο στο Δήμο έτρεξε μέσα από τη δική του την πλευρά το έχει κάνει να το κάνει και το κράτος με δικά του λεφτά τους αποζημίωσε τακτοποίησε λοιπόν και για του λαχανόκι που έργο που έλεγα δώστε μου ρε το ελληνικό ένα μεγάλο κομμάτι στο ελληνικό και εγώ παρετούμε από βουλευτής και θα κάνω τον γεωπόνο. Γεια σου, Δανάη. Είναι μια ωραία κοπέλα. Είναι όπω η διαμησία είναι κοπέλε, στο ανταλλακτήριο. Ναι, η Δανά είναι γεωπόνο. Η Δαπάη είναι γεωπόνος του λαχανόκηπου των ανέργων. Ναι, και θέλω να του αναφέρω διότι τους χρειαζόμαστε εθελοντέ, όχι μόνο ρούχα. Και οι εθελοντέ που θα τα ξεδιαλέξουν, θα τα ανταλλάξουν κλπ. Τώρα τι να μαγειρέψω. Κάτι από το λάχιστο Μια συνταγή θα πρέπει να μα δώσει. Ό,τι υπάρχει, ό,τι έχει το. Το πιο απλό. Ναι. Έλα. Δύο, ένα, μια πολυτέλεια και απλό. Κόβω μάραθα. Τα τσιγαρίζω με κρεμιδάκι κλπ. Και ταυτόχρονα κάνει λίγο ζύμη. Κάνει σε κάθε ζύμη ένα σακαρίδι. Βάζω μέσα μια κουταλιά μάραθο τσιγαριστό, ωραίο, μερακλείδιχο βάλει αλάτι πιπεράκι. Και κάνω μια ωραία μαραθόπιτα. Την κάνω. Πάπη τη ό,τι κάνει. Σε δύο λεπτά. Απλό. Η πολιτέλια, Θα πάω, θα δώσω ένα πεντάρικο στο ψαράκι, στο σάιου σανάριο ή στο καματερό. Θα του πω στην τιμή χτίζη, δώσω μου 10 κιλά ψάρια χοντρά που σου περισσεύουν έτσι αλλιώ δεν πρέπει Και θα πάω, θα. Τσιγαρίσω το Μάραθο με τα πράσα, έχει πολλά πράσα εκεί, Δαμάρδο, και ό,τι υπάρχει. Θα τα τσιγαρίσω με αρακλήδη, καμελά την πιπεράτη, να στραγγίξει λίγο, τα βάζω στο ταψί και από πάνω το ψάρι. Μάραθο με ψάρι πίνω το γιου Νικολάου, να σα ψήσω εγώ να τρελαθείτε. Λακή, πλακή, να πιείτε 10 μάλιστα. κιλά λευκό κρασί ή ραγί, οτιδήποτε κλπ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, χρόνια πολλά στου Νικολάου. Χρόνια πολλά και στην πίπερα τη. Καλά, να είμαστε και να είμαστε εδελφοί. Πού είναι ρε, να κάνουμε την κλήρωση. Εδώ, εδώ, έχουμε πολλού ακροτέ. Μάλιστα, πού, πού, πού, πού, Μάλιστα, λοιπόν, κάναμε εδώ την, μια ακολουθία μαθηματική. Τι ωραία επίθετα, ε! Λοιπόν, φωτεινή. Α, είπα λάθο. Πατήλα, πατήλα. Ένα, άλλο Παπά. ένα. Παπά. Παπά, κι άλλο ένα. Με μαθηματικό τύπο πάντα βγάζει του. Ναι, ναι, ναι, Κάποια βράδει. μέρα θα μα πει όμω πώ θα. Ναι, ακολουθεί αυτή η πονάτση είναι ένα. Οι νικητέ <χωχω> παραλαμβάνουν <χωχω> το βιβλίο του από το κεντρικό βιβλιοπολείο των εκδόσεων Ψυχογειό <χωχω> Μαυρομιχάλη 1 στα Εξάρια, καθημερινά 9 το πρωί. με το διαβάσετε για να Ευχαριστώ πολύ. Περιμένω 16 του μηνό. Μπράβο. Στο Πολεμικό Μουσείο. Στο Πολεμικό Μουσείο 7 η το βράδυ. Αλέγγρα. Μίμησα δουλάκις, Γιώτα ήλιο την άλλη Κυριακή και πάλι μαζί, από κοντά και σε απόσταση.